Θάρω πώς πρέπει οι στήχοι μου να ξεδιαλύνουν κιόλας, ποια είναι του νου και της ψυχής η αιτία, και να γκρεμίσουν αράθυμα του αχαίροντα τον τρόμο που θολώνει τέλεια του ανθρώπου τη ζωή. Τίτουλου Κρήτη Ουκάρου, Περιφύσεως. Όταν Χριστούγεννα το 1987... Κυκλοφόρησε ο μικρός ναυτήλος. Η έκπληξη μου υπήρξε δεινή. Κρατούσα στα χέρια μου ένα φαινομενικά κακό βιβλίο του Οδυσσέα Έλλητη. Το εναρκτήριο παράγγελμα της Μαρίας Νεφέλης. Μάντεψε, κοπίασε, νιώσε. Από την άλλη μεριά είμαι ο ίδιος. Ισχυρό στη δική της περίπτωση. Ισχυρό ακόμη και στην περίπτωση των τριών ποιημάτων με σημαία ευκαιρίας, όπου οι μαργαρίτες έφλεκτες λευκές ιδέες και οι γυναίκες που απέχουν από το λιτόμαλί τους όσο η βροντή από τη λάμψη της, έπιθαν και τον πλέον δίσπιστο ότι ο ελίτης εξακολουθούσε να είναι μεγάλος ποιητής και απλώς εκείνη τη στιγμή λάθος σημάδευε. Το ίδιο αυτό έναρκτήριο παράγγελμα, ανανεωμένο στο ημερολόγιο ενός αθέα του Απριλίου, όπου ξαναβρίσκουμε τον ελίτη που ποτέ δεν θελήσαμε να γνωρίσουμε. Το παράγγελμα του ποιητή, λοιπόν, έμοιαζε εδώ, στο μικρό ναυτίλο, Μάταιο. Μάντεψα μια τοιχογραφία με επιστρώσεις διαδοχικές, γιατί πράγματι ορισμένα ποίηματα έφταναν στο βιβλίο σαν ηχό του άξιον αισθή, σαν γραμμένα πριν καν το φωτόδέντρο. Κοπίασα να εννοήσω... Προστί, τι ο ποιητής μετέφραζε σε σχηματικά πεζά κάτι σαν άπιαστα του παραδείσου σήματα που ανέκαθεν ελάμβανα από την ποιησή του. Ένιωσα τα λίγα που το ίδιο το βιβλίο επέτρεπε. Είναι το μοναδικό βιβλίο του Ελίτη που διάβασα με διαλύματα. Και έβλεπα εν τέλει ένα καλοσχεδιασμένο συμπίλημα. Ρινήσματα που όπω το πείραμα Καθιστούσαν το μαγνητικό πεδίο εμφανές, γιατί δεν το καθιστούσε εμφανές η ποιήση, δηλαδή το επινοούσαν. Έβλεπα και έβλεπα μόνο αυτό ένα όργιο τεχνασμάτων. Βέβαια, κατά τόπου εμφανιζόταν σαν να με χλέβαζε ο ποιητής. Εκεί έφνης που διάβαζε ένα οιοδήποτε κείμενο, και το λέω αξιολογικά το ιωδήποτε, Ιδού μια αράδα λευκή, μια φράση, νέα αράδα λευκή και έξαφνα η ακροτελέφτια φράση σαν θαύμα. Ένα κενό γεμάτο σταγόνες πουλιών, άβρες βασιλικού και σύριχμους υπόκοφου παραδείσου. Αλλά, εδώ άρχισε ευνίδιος να υποπτεύομαι, ο μικρός ναυτίλος ήταν ακριβώς αυτό. Ένα κενό γεμάτο σταγόνες πουλιών, άβρες βασιλικού και σηριγμούς υπόκοφου παραδείσου. Ήταν ακριβώς αυτό και ο Ελίτης μιλούσε σαν να το ήξερε. Τι συνέβαινε λοιπόν με αυτό το βιβλίο. Η κριτική, χωρίς εξαιρέσεις, δεν έλυσε το ένιγμα. Αντιμετώπισε το βιβλίο, εξ αρχής αμήχανα, μαγκωμένη. Πάρα πολύ φυσικά το υπέδειξαν από τις εφημερίδε ως βιβλίο της χρονιάς. Αλλά κανένας δεν επεχείρησε ανάγνωσή του. Μερικοί μάλιστα έσπευσαν να οχυρωθούν στα χρονολογικά δεδομένα. Από του βιβλίου είχαν πράγματι δημοσιευτεί ήδη αρκετά παλαιότερα στη Βραχίβια Νέα Δομή. Αργότερα, το 79 αν θυμάμαι καλά, στην ανθολογία του Άκμονος δημοσιεύθηκε η ενότητα και με φως και με θάνατο. Τέλος, το 1984 πια, στη μελέτη του ο Μάριο Βίτη το βεβαίωνε. Ο μικρός ναυτίλος είχε γραφεί πριν καν το ημερολόγιο ενός αθέα του Απριλίου. Επομένως, όπως προειδοποιούσε ο Άρης Μερκλής, κι αν ακόμη ολοκλήρωνε ο μικρός ναυτήλος το ταξίδι του, δεν θα μπορούσε ποτέ να σβήσει από τη μνήμη και να αναιρέσει το ποιητικό κύρος του ημερολογίου. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά κανείς ποιητής δεν δημοσιεύει βιβλίο για να αναιρέσει το ποιητικό κύρος του προηγουμένου. Το δημοσιεύει για να αναιρέσει τις ατέλειές του. Επιπλέον, η μορφοδοξία του ελίτη υπήρξε ανέκαθεν το στόχαστρο από όπου μα η λυρική τόλμη του. και α το αγνοούσε ο ίδιος όταν παρέκαμπτε την επισημείωση του κάλμου. Ήταν λοιπόν δυνατόν ξαφνικά ο ίδιος ο ποιητής να σχεδίαζε την ανέρεση της ποιησής του. Η μόνη εξήγηση που απέμενε, εξήγηση που όλοι νομίζω σκέπτονταν αλλά κανείς δεν πρόφερε ποτέ, ήταν πως ο Ελίτης δημοσίευε κατάλοιπα. Ούτε καν αυτή τη φορά της ψυχής από τσίγαρα και από ποιηματάκια. Εκτός εάν... Η λέξη της ζωής σου η μία εάν διαβάζουμε στα ελεγεία της Οξόπαιτρας. Τα ελεγεία της Οξόπετρας υπήρξαν για μένα, αλλά και για κάθε καλό καλοπροαίρετο αναγνώστη νομίζω, δώρο εξ Δεν είναι μόνο η απόλαυση που προσφέρει η καλή ποιήση, αν και θα μπορούσε να αρκεί, γιατί πόσα βιβλία αρχίζουν με στίχους ίσο των οκτώ πρώτων στίχων των ελεγείων, ή περιέχουν ποίηματα ανάλογα του «λαπαλίντα μόρτε» παρά την καταστρεπτική ρητορική εκτροπή του τέλους ή των ρήματος σκοτεινών «περασμένα μεσάνυχτα, σολομούς συντριβή και δέος, το ύστερο των Σαββάτων». Δεν είναι μόνο η απόλαυση. Δεν είναι μόνο που ξανάβρισκα τον ελίτη του λαπαλιντα μορτε παρα την καταστρεπτικη ρητορικη εκτροπη του τελους η των ρηματος σκοτεινων περασμενα μεσανυχτα σανιχτα συντριβη και δεος το υστερο των σαββατων δεν ειναι μονο η απολαυση δεν ειναι μονο που ξαναβρισκα τον ελιτη του φωτοδεντρου και του μονογράμματος, όριμο πια και καθόλου γερασμένο, και τώρα μόνο καταλάβαινα, πόσο με πείραξε που τον έβλεπα να χάνεται στη δική του ιδιωτική οδό. Είναι προπάντων η δικαίωση. Ανέκαθεν ο ελλίτης, και αυτό είναι τίτλος τιμής, δεν αντέστη στον πειρασμό. Δοκίμαζε, τολμούσε, μεταμορφωνόταν. Ριψοκινδύνευσε συχνά, πότε μεταγλωτίζοντας σε απλά, δροσερά τραγούδια την αραμαϊκή του απόκοσμου και προέκυψαν τα του έρωτα. Τα του έρωτα που την να άραγε, ίσως ένα έμμονο στα κάτω, στον πιο υγρό φθόγκο της γλώσσας μας, ή τα ανοιχτά χαρτιά μιας παράξενης τράπουλας τάρο, που όπως και αν την ανακατέψουμε το ίδιο μήνυμα δίνει. Πότε πάλι, μεταγράφοντας την κρυφή συγγένειά του, με την αριστοτεχνικά έμορφη πίεση του καριωτάκη, στα χαλαρά στιχουργικά σχήματα της διφύους Μαρίας Νεφέλης. Πότε, αντιγράφοντας τα ασύλληπτα τώρα πια για την ποιήση, στα ευθέως φιλοσοφούντα και ως εκ τούτου κάπως αμήχανα τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας. Τα ελεγεία της Οξόπετρας είναι το σημείο όπου οι εκάστοτε φυγόκεντρες τάσης ευσταθώς ισορροπούν, όπου οι ποικίλε ροπές τις ποίησης του ελίτη, συντίθενται. Το σημείο που θα ονομάζαμε κλασικό αν δεν είχαμε μάθει να φοβόμαστε τη λέξη. Τι με το χά και με το νο και με το ντε όλα του κόσμου τάδικα ξεχάνονται. Το καταστατικό δύστοιχο του ελίτη μας προειδοποιούσε εγκαίρος πως με τα υλικά της κατάφασης ο ποιητής διατυπώνει ταυτοχρόνος μιαν εναντίωση. Στη θέση του άξιον εστή απαντούν οι άρσεις των τύψεων. Στη Μαρία Νεφέλη απαντά στο ίδιο βιβλίο αυτή τη φορά ο αντιφωνητής. Η ψαλίδα όσο πάει και κλείνει. Στα ελεγεία έχει φτάσει η στιγμή της σύνθεσης. Δεν είναι απλώς ζήτημα καλών στίχων, ούτε καν καλών ποιημάτων. Είναι ζήτημα ύψους ο ελίτης στα ελεγεία καταδεικνύει μια νέα δυνατότητα της γλώσσας μας. Δεν πίστευα, όσο του τα διάβασα, ότι ήταν δυνατόν να εγγραφεί φυσιολογικά στα ελληνικά μας η μεγάλη πνοή του Χελντερλήν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πως εδώ ο ποιητής κατορθώνει, παρά τα ολυστήματα που υποχρεώνουν τρεις ελεγείες, θα δισελέγα εγώ γιατί ελεγεία, να δυσλειτουργούν, Κατορθώνει να μετατρέψει τις ιστατικές ατελείες του σε στοιχείο ύφους. Στο μακροκόσμο ενός έργου ζωής, τα ελεγεία της οξόπετρας είναι ότι η τελική μορφή στο μικρόκοσμο του ποίηματος. μετατρέπουν δηλαδή οριστικά το έργο του Οδυσσέα ελίτη σε έργο με κεφαλαίο Έ. Ε. Η κριτική μας λαλίστατη αυτή τη φορά. Σε αντίθεση με το μικρό ναυτίλο και εξαιρετικά εύστοχη, έκανε το καθήκον της στο ακέραιο. Ο Άρης Μπερλής δήλωσε ευθαρσώς και συμφωνώ πως τα ελεγεία της Οξόπετρας ενισχύουν την οικασία αν δεν εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα πως ο Οδυσσέας Ελίτης είναι μίζων ποιητής όχι τη σύγχρονη αλλά τη καθόλου νεοελληνικής ποιησης. Ο Παντελ ανανεώνοντας μια παράδοση ευγενή και παλαιά όσο και ο πλατωνικός κρατήλος, ετοιμολόγησε το αρχαιόμορφο και σκληρό στο άκουσμα καταρκυθμεύω. Αν σπάσουμε έγραφε το καταρκυθμεύω, στη μάλλον δηλούμενη αγκοπή του, το κατάρ ίσως μας οδηγήσει συνειδημαϊκά στο καταρτίζω και το «Καταρτίο», το ρυθμίζω δηλαδή και το διευθετώ, δύο ρήματα που κάθε ποιητή επιθυμεί να τα πραγματώσει. Το δεύτερο μέλο τη λέξη έτσι όπως αυθαίρετα και ίσως ανόφελα την κυρματίσαμε, το κυθμεύω, απηχεί την κυθέρια και καλεί τη μακρινή εξαδελφή σαπφό, με το ζευγάρι ποιης έρωτας, ανοίγει η γη και γονιμεύεται. Και άλλοι έγραψαν και παρατήρησαν άλλα σε άλλες προσεγγίσεις. Σε όλα αυτά, δεν έχω να προσθέσω η όταν εν η μία κεραία. Άλλωστε, και η κριτική, θα υποχρεωθούν εφεξής σε αναψηλαφίσεις. Τα περιποιητού του Αιγαίου φρυναφήματα και όσα άλλα επί δεκαετίε συσκότισαν την ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, και γι' αυτό δεν είναι άμοιρα ευθυνών το αναλώσιμο αξιονεστή και ορισμένα δοκίμια του ποιητή, πρέπει κάποτε να ανατραπούν και προς τούτο απαιτείται συστηματική εργασία και όχι πια, αν χρειάζονταν ποτέ, οι άμεσε και υποχρεωτικά ελλειπείς έως παραπλανητικές αναγνώσεις υποτίθεται το δημοσιογράφων. Τώρα όμως, με διαθέσιμα πια τα της Οξόπετρας, μπορούσα να ξαναδώ το μικρό ναυτίλο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Πορόπουλης.